Και όπω κάθε Πέμπτη είμαστε εδώ. Γεια σα. Διπλό. <σένα> Δύο. Σένα. Α, ωραία. ναι. Ελληνοφρένια εδώ τη Πέμπτη. Είπαμε το κάνουμε έτσι. Δεν ξέρω όσο πάει και πώ μα πάει. Δεν έχει σημασία. Τουλάχιστον μέχρι τι εκλογέ να το κάνουμε. Ε, ναι. Είναι και σωστό. Για να βοηθηθούμε εμεί να αποφασίσουμε τι ακριβώ θα ψηφίσουμε. Να πιάσουμε και τον παλμό. Αν και δεν θα πάρουμε κάτι από το επίδομα, από αυτά που θα δώσουν, αλλά μπορεί να επηρεαστούμε. Μπορεί να πάρουμε κάτι από του λόγου των αρχηγών. Μέχρι τις εκλογές. τι εκλογέ. Να, να πούμε καλύτεροι άνθρωποι. άνθρωποι. Δεν ξέρω, μπορεί να ακούσεις... Καλύτεροι άνθρωποι από αυτού του λόγου δεν νομίζω. Μπορεί το να ακούσει κάτι. Ακριβώ αντίθετο μπορεί. Του Σταύρου Θεοδωράκη και κάτι να κερδίσει ένα Δεν έχει θέσει και καμαρώνει γι' αυτό, θα τα ακούσουμε μετά. Α, Εν τω μεταξύ, ο Σταύρο Θεοδωράκης τον είδα στο Μέγκα βέβαια. Ε, αφού τελείωσε την περιοδία στην Κρήτη, μπήκε σε ένα αυτοκίνητο και έχει ένα πλάνο που κάθεται στη θέση του συνοδηγού του αυτοκινήτου. Νομίζω είναι συνοδηγό ή οδηγό, όχι. Νομίζω συνοδηγό, εν περιπτώσει μπροστά σε μια από τι δύο <σχελίες> θέσει, είναι η κάμερα στην άλλη θέση και λέει, απαντάει σε κάτι που τον ρώτησε. Ένα νορμάλ πλάνο δεν θα έχουμε από του ανθρώπου. Όλα και φωτογραφικά. Θα τα <σχελίες> ακούσει μετά, έχει και θόρυβο από το αυτοκίνητο. Γιατί λέει ότι δεν έχουμε θέση και αυτό είναι ατού μα. Τέλο πάντων, θα το μόνο Ναι, αλλά έχουμε καλή σκηνοθεσία. Καλή φωτογραφία. Ένα νορμάλ καθαρό ήχο δεν θα έχουμε. 15-20 μέρε έχουμε το κόμμα ενώ πάει τόσο καλά στι δημοσκοπήσει. Αυτό ναι. Καταρχήν περιοδία το λες αυτό στην Κρήτη. Το ο Κούκο το λέμε περιοδεία. Τρίσκιο Κούκο. Τι ήθελα να κάνει. Είχε κόσμο. Α, εντάξει. Όσοι θέλει να πάνε. Όσοι. Εσύ κρύ... προβληματισμένο. Τρόμποι είναι και η Μπακογιάννη στην Κρήτη που ελέγχει. Ναι, τι ελέγχει. είναι τώρα η <laughs> Μπακογιάννη. <laughs> δεν ελέγχει αυτά η Μπακογιάννη. Όχι. Θε να πα σε συγκέντρωση στο δωράκι να ακούσει τι. Τι δεν ξέρει από το Σταύρο Θεωδράκι. Κάπου. Για την ευκαιρία, βάλε, αυτό, βάλε το Σταύρο, το τ Μια που τα ξεκινήσαμε με. Πόσε οροθετικέ έχει ο Κορυδαλό, α πούμε. Θε το μάθει αυτό. Τα έχω δει αυτά τα πέντε χρόνια εκπομπέ, τα έχουμε μάθει όλα. Ό,τι σκοτάρει, ό,τι όρθιο πλάνο και ό,τι καγκελόπορτα μπαμπού κλείναν, έχει μπει δέκα φορέ στη φυλακή. Δεν είναι μόνο αυτά. Άκου λοιπόν αυτό που σου έλεγα πριν, για να δει τι λέει ο Σταύρο. Αφενό δέχεται ω δεδομένε τι δημοσκοπήσει και καμαρώνει για το διψήφιο. Ποιο? Δεν ξέρω. Mm -hmm. τέμι, μέχρι στιγμή κάτι 8 ή 9. Τέλο πάντων, διψήφιο ποσοστό και μετά απαντάει στο στην κριτική που του γίνεται ότι δεν έχει θέσει. Όταν ξεκινήσαμε είπα στους συνεργάτες μου Ότι άμα τη εφανίσει θα έχουμε διψήφιο Μπράβο Αυτό που με κατηγορούν εν Ότι δεν έχεις όλους ανθρώπους Δεν έχεις όλες τις θέσεις Είναι το προτέρημά μου Ναι δεν έχω όλους ανθρώπους Δεν έχω όλες τις θέσεις Γι' αυτό ακριβώς με θέλει κοινωνία Ελαφρώς καλά μη μου φαίνεται Το, το με θέλει η κοινωνία, κάτσε να ρεπεθούμε να το δούμε. Τον δύο λες και υπηρεμένο Δύο κυριακέ δημοσκοπήσει βγήκανε και όλοι αυτοί που κάνανε κόμματα στην αρχή είχαν τέτοια ποσοστά. Από Αβραμόπουλο μέχρι του τελευταίου. Και... Στην τηλεόραση είναι καλοχημένο ο άνθρωπο. Είπε: Άμα τη εμφανίσει, θα έχουμε διψήφιο. Ναι. Ε, ε, AGB εννοούσε. Ε, νούμερα AGB στι εμφανίσει. Τι άλλο. Τι άλλο. Ε, πολύ εκτιμά τον κόσμο. <laughs> δεν τον υποτιμά καθόλου δεν τον υποτιμά. Εδώ λέει ψέματα γιατί έχει θέσει. Δεν είναι ψέμα αυτό. ότι Έχει θέσει ακριβώ. Μνημόνιο ή αντιμνημόνιο. Τι είναι ο Θοδωράκη. Μνημόνιο. μνημόνιο. Άρα, μνημόνιο άρα, όχι απλά. Ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι. Είπε ότι είναι χρήσιμο και ευτυχώ πήγαμε στο μνημόνιο ναι, να σωθούμε ναι, ναι. καταρχήν. Ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι κανονικοί. Απλή Απλή ατομικές ή κανονικοί. Απλήρωτοι. Ατομικέ συμβάσει ή συλλογικέ συμβάσει. Χρωστούμενα. Όχι, τι, λέει, τι, τι, τι θα λέει και εφόσον λέει μνημόνιο. Πάνε όλα μαζί από μαζί, κάτω. Ατομικέ. Ευρώπη, Ευρωπαϊκό. Θέλω να Γερμανία, πω εφόσον Αμέρικα... έχει τη θέση Ευρώπη. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι πολύ γνωστά. Δεν χρειάζεται να αναπτύξει θέσει. Κάτι θέσει του τύπου. 200 αντί 300 βουλευτέ. Εντάξει, αυτά τα έχουν πει και άλλοι και δεύτερον είναι υποθέσει. Δηλαδή δεύτερε θέσει. Δεν είναι τα πρωτεύοντα αυτά. Να γίνουν και 100, ό,τι χρειαστεί. Δεν αλλάζουν την ουσία του πράγματα. Τα χρήσιμα που μπορεί και έχει και τα μέσα. Τα διώδια θα τα ρίξουνε. Ποια διώδια. Να σταματήσει και το Μέγκα να παίζει βίντεο κάθε 3 μέρε. Για την αύξηση των διωδίων. Να αυτό πέσουν τα διώδια. Να πει μια κουβέντα ο Σταύρο που περνάει η κουβέντα του. Δεν ξέρουμε αν περνάει κουβέντα κουβέντα του. <σχερνάει> δεν ξέρω Δεν ξέρω ποιο έχει τα διώδια. Δηλαδή αυτό το παραμύθι ότι δεν έχω θέσει και αυτό θέλει ο κόσμο. Αφενό υποτιμά, αφετέρου ο κόσμο θέλει θέσει, αλλά ξέρει και ποιε θέσει έχει. Δεν είναι άγνωστε. Ναι. Και... Απλά υπάρχει τρόπο να μην ακούγονται δυσάρεστε. Ναι, ναι. Να μην λε και πάλι. Να μην ακούγονται καν Και θα πα μόνο με την επιτυχημένη εκπομπή. Με τη φάτσα. Ωραίο είναι αυτό, αλλά έχουμε φτάσει στο 2014 Δεν είναι ότι είναι ωραίο, γιατί... είναι ότι πιάνει κιόλας Καλά κάνει αυτός δεν ο Είναι ότι Πιάνει κιόλας και οι άλλοι αυτό Εννοείται. θέλουν Εννοείται. και ούτε θέλουν και, θέλουν και θέσεις Εννοείται. Γιατί α... είναι. Ότι αν θέλανε θέσει, θα ψηφίζανε αυτά τόσα χρόνια Όχι, τίποτα, οι άλλοι θέλουν θέσεις. ένα πρόσωπο ε, αυτό. Ε, αυτό. αυτό είναι βιτρίνα τηλεόραση Απλά δεν θέλουμε πια να νομίζει έλωση αυτό το πρόσωπο Τηλεθεατές, σε τηλεθεατές απευθύνεται Τηλεθεατές θα ψηφίσουν. Όπω απευθυνόταν και οι άλλοι, όχι μόνο Σταύρο. Όπω απευθυνόταν τον Βασίλη, σε πρώτη κοινότητα. δημοκρατία, τα έλεγαν. Οι. οι άλλοι έχουν πει: Βάζω το μνημόνιο, σου κόβω μισθό. Το αναγκαστικά το είπανε, το κάνανε. Το είπαν, που Είναι λίγο πιο καθαρό. Αλλά δεν είχαν δικιά του εκπομπή. Όχι. Το φέρανε έτσι. Είχαν κανάλια. δικά Τώρα έχουν γίνει όλα. Είχαν δελτίο κυρίω οι άλλοι. Και τι δελτίο. Και που τι πέφτω. Τώρα που πε δελτίο, το Μέγκα κάθε βράδυ βγάζει έκτακτη επικαιρότητα. Τι να κάνει, 10% είναι τα νούμερα. <laughs> Αν δεν βγάλει και ένα έκτακτο. Να... Στι 8 παρα 10, σκάει ένα έκτακτο θέμα. Κοίτα το οποίο το είναι τύχη... το αεροπλάνο και η Κρυμαία. Το και... οποίο είναι και αποκλειστικό φαντάζομαι. Το έχει μόνο το Μέγκα αυτό ναι, το έκτακτο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Ναι. Και να οι δύο ανταποκριτέ, μάλλον από τα Διεθνή, από την αίθουσα σύνταξη για τη Μαλαισία και ο Σωτήριο Σοδανέζη που έχει βγάλει και μουσια. Στην Κρυμαία πάνω Αντάρτης. να πει τι ακριβώ είναι yeah. τα, τα νεότερα και 8 παρα 10 σκάει το έκτακτο. Το έκτακτο είναι έκτακτο, δεν είναι τακτικό. Αυτό είναι τακτική επικαιρότητα. Δεν βάζουν και σε 7,5 γιατί το 8 παρα 10 δεν κάνει κάτι. Το κάνουν για να πανικοβληθεί ο κόσμο, να μείνει εκεί και αμέσω μετά παραλαμβάνει τη σκητάλη όλγα μου. Δεν έχουν καταλάβει ότι γι' αυτό. Πάντω δεν μένει ο κόσμο εκεί. Αν το μένει. πούμε δεν αυτό, μένει. Δεν <laughs> μένει. <laughs> <laughs> το έκτακτο μπορεί να το βλέπει. Ο το Αντένα κάνει μετά... τα διπλάσια και τριπλάσια νούμερα του δελτίου του Μέγκα. Ναι, αλλά έχουν βάλει και κάτι κόκκιμα σήματα εκεί ότι η τελευταία τελευταία με τη επικαιρότητα, το π Αυτή η την Όχι, εμείς. Μωρά, δεν είναι έτσι. Α, Καχύπου... Γιατί τα πρώτα δεν τα έχουνεσαι. Τα πρώτα θέματα συνέβησαν. Αν είσαι δεν πέσει, αμέριμνο στο σπίτι και έχει ανοιχτό το μέγκα μπαίνει το σήμα του έκτακτου και τρομάζει. Τρομάζει γιατί σου κόβει το σύγχρονο στη μέση. Α, είστε βγάλω, θέλω να δω τη συνέχεια. Εγώ είμαι ακουστικό τύπο. Α, ναι. Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, που είναι πάρα πολύ ωραία και ευχάριστα, υπάρχει η ευχαριστία του κόσμου, αποστόλη, η οποία είναι ό,τι χειρότερο, έτσι. Με δεν ξέρω, να σου έχει τύχει, την ζωή σου. Εντάξει, είναι να σκατένιος να ο κόσμο. Μπράβο, αυτό ακριβώς. Συναντώ την αδικία με τα μάτια καθημερινά. Όχι με την ξεχαριστία. το θέμα μα δεν είσαι Α, όχι. Το θέμα είναι ότι την, την αδικία, όντω τη συναντά αυτό που δεν θα έπρεπε να τη συναντήσει και κυρίω από προχθέ που μοίρασε και το πλεόνασμα. Και είναι θλιβερό που δεν έσκασαν ούτε ένα χαμόγελο. Που δεν είπαν ούτε μια καλή κουβέντα. Τώρα που αρχίσαμε να ανακουφίζουμε τον κόσμο. Πιστεύει κανεί ότι αυτά που σήμερα ανακοινώθηκαν είναι 100% λάθο. Δεν υπάρχει τίποτα καλό σε αυτά που είπαμε. Δεν ακούσαμε όμω ούτε το ελάχιστο σαν θετικό για την οικονομία και την κοινωνία μας και αυτό είναι κρίμα είναι κρίμα και για τον πολιτικό μας πολιτισμό Δεν είπαμε ένα ευχαριστώ στον Αντώνη Σαμαρά και ούτε ένα ευχαριστώ που έλεγε στον Αντώνη Σαμαρά δηλαδή έκανε τόσα ο άνθρωπος βγήκε το είπε με σπαραγμό την επόμενη μέρα που της ανακοίνωσης του πλεονάσματος αυτή την μαυρόγια λουρητική συμπεριφορά Πάλι ενέτυχε 2014-1900 τόσο, γιατί τότε τάζανε. Μια βδομάδα πριν τις εκλογές, αχάριστε λέει, θα σου δώσει το 500 άρικο. Α, Αυτό. Έχει πάρει γύρω στο 30-40% από τους μισθού τα τελευταία 34 χρόνια και δίνει το 0,02. Και πάλι ευχαριστημένοι να είμαστε. Ναι, ναι. Αυτό λέει. Άλλοι δεν θα δίνανε. Ποιο δεν θα έδινε. Ο Τσίπρα. Α, όχι. Ποιος δεν κάτι ακούω. Αν είχαμε εκλογέ θα δίνανε όλοι. Τη σημασία δεν είναι τι θα κάνανε οι άλλοι. Τι κάνει αυτό, γιατί αυτό είναι εδώ τώρα. Και και δεν εκτιμάμε. Τα ούτρα του κόσμου πετάνε αυτό το, που είναι αναγκαίο βέβαια. Και 500 άρικο αν είναι, ειδικά αν πάει σε κάποιο τώρα. Βέβαια στην αρχή είχαν πει ένστολοι, γιατί μέσα εκεί δεν είναι μόνο οι μπαλούρδοι. Mm. Είναι και αεροπόροι. Πυροσβέστε. Πυροσβέστε. Είναι και άνθρωποι που προσφέρουν σε αυτόν τον τόπο. <laughs> και όχι μόνο οι ματαντζίδε που προσφέρουν ξύλο και οίκο. Προσφοράνε και αυτό. Επαμε στο περιεχόμενο της προσφοράς. Σωστό για αυτό. Άσομοι υπάρχει και ζήτηση. Sorry. Στην αρχή είχαν πει ένστολοι. Μετά είπαν 1500 όσοι παίρνουν από τους ένστολους. Και τώρα κάτσε να δούμε όσο φτάνει ο καιρός. Πέρα από αυτό όμως ένα 500 άρκο είναι ένα 500 άρκο. Δηλαδή έχουν φτάσει τον κόσμο σε τέτοια σημεία που και 50 άρκονα έδινες Θα σε δόξαζε κάποιο προσωρινά τουλάχιστον. Που βέβαια με το στανό θα το πάρεις κοροϊδία. και πήγα μόνο το στανιό μου φέρνω και αυτό, τι να κάνω. Μένε, γιατί την επόμενη μέρα έχει φύγει αυτό. Ναι, ναι, ναι. Όταν ε, κόψανε τα δώρα, το συνταξιούχο, κόψανε το δώρο του Πάσχα και των Στουγέννων. Που ήταν ένα μικρό και έτσι για να ρεφάρει την προηγούμενη μέρα. Ας έχει να μου δώσει η γιαγιά μου τρία χρόνια. Σου δίνω μέχρι τώρα. Κόμπερμαν Γάιδαρο. Όχι. Πότε κόβετε Κοίτα, αν ήταν το δίνει σε καλά έκανε και το κόψε. Α. Αντί να δίνει εσύ την γιαγιά. Οπότε πάλι. Τρει Πάλι ευχαριστώ, Σαμάρα, θα πούμε. Ναι, με την ευκαιρία να καταλήξουμε εκεί. Λοιπόν, θα καταλήξουμε εκεί και θα προσπαθήσουμε να θυμίσουμε ότι δεν είναι ο μόνο ο Σαμάρα που έχει θέσει τέτοιο αίτημα, δηλαδή να του πούμε ευχαριστώ. Έρχεται δεύτερο. Και είναι θλιβερό που δεν έσκασαν ούτε ένα χαμόγελο. Δεν είπαν ούτε μια καλή κουβέντα. Ούτε! Δεν είπαν ούτε μια καλή κουβέντα <Τι> Δεν είπαν ούτε μια καλή κουβέντα Τώρα που αρχίσαμε να ανακουφίζουμε τον κόσμο <Τι> Δεν υπάρχει τίποτα καλό σε αυτά που είπαμε Δεν ακούσαμε όμως. ούτε το ελάχιστο. <μιλίες> Τελειώσαμε. Ούτε, ούτε, ούτε, ούτε, ούτε το ελάχιστο σαν θετικό. Σφίγγε την καρδιά σου και. Και η Βαρδί ίδια σφίγγεται. Με αυτή τη φωνή έκανε καριέρα. Ναι, και είναι και κριτή. Αν κρίνω από την τζιρίδα μεγαλύτερο ζόρι τράβηξε η δέσποινα. Την ενόχλησε περισσότερο από το πλεόνασμα που έδωσε ο μάνα. Και ο άλλο είναι σοβαρό. Τι είναι, Σοβαρό. Ποιο. Αυτό. 1-0. Στο αυτό. Γιατί είναι πρωθυπουργό. Δεν μπορεί να μην είναι ο πρωθυπουργό τη Ελλάδα σοβαρό. Ούτε μαυροκιαλούρο. Δεν είναι από αυτού του απαταιώνε που λέει τι θα κάνουμε πριν τι εκλογές μια εβδομάδα, δώστε να τα έχουν φρέσκα για να πάρουμε Απο... 1% παραπάνω και να είμαστε Α. 5 μονάδες διαφορά από το ΣΥΡΙΖΑ και όχι 7 ή 8. Από ποιου απαταιώνες είναι. Δεν είπα, δεν λέω, δεν μπορεί ε... να είναι. Από αυτούς απαταιώνες, από ναι. ποιους είναι. Δεν είναι καθόλου απαταιώνες, δεν είναι τέτοιοι αυτή. Δεν θέλω να αφήνονται στον αέρα όμως τα έτια. Και τη χαρά της χώρας βγήκαν από προχτές βουλευτές, ναι. το είχαν και ανάγκη βέβαια. Υπουργοί, λογικό. Και κανάλια. Ε, βέβαια το κανάλι, γιατί έχουν ψηφίσει τόσα οι βουλευτέ. Σου να, και κάτι να λέμε ότι κάναμε κάτι καλό που πάρε δεν το κάναμε. Και... σου πήρα 8 κιλά ψωμί, σου έχω αφαιρέσει, πάρε. Μια φέτα. Μου, μακάρι να ήταν μια φέτα. Μισή φέτα του τόστου. Θα πάρει αυτήν. Αυτέ που είναι και ψεύτικε, κατάλαβα. Αυτέ που είναι. Στις... Διαφανεί Δεν ξέρω, mm -hmm. μπορεί και χωρί το. Κόρα-κόρα κόρα, μάλλον θα είναι, μόνο κόρα το γύρο. Και δεν ντρέπονται, βγαίνουν έξω και τα λένε όλα αυτά. Και, και, θέλει, και καθώς... δεν δεν θέλει και ευχαριστώ. Αυτό δεν ντρέπονται. Θέλει Μάς και ευχαριστώ. Δεν Μέσα σε όλο αυτό το μακελιό και το πανικό, αντί να πει συγγνώμη, κάθε δεύτερη κουβέντα του πρέπει να είναι συγγνώμη για όλα αυτά που έχουν γίνει. Όχι ότι θα τον σώσει και συγγνώμη, αλλά τουλάχιστον αυτό. Και όποιο κυκλοφορεί και περπατάει έξω δρόμο, συν κάτι έρευνε που βγαίνουν για τα ποσοστά φτώχεια, ανέχεια κτλ., καταλαβαίνει ο καθένα τι ακριβώ συμβαίνει. Και αυτοί βγαίνουν με αυτή την έπαρση και ο Άδων θα τον ακούσουμε σε λίγο. Και λέει ότι πρέπει να του λέμε μπράβο και ευχαριστώ. Ναι, αλλά μα δίνουν τέτοια κάνουν stand up comedy. Μετά δεν έχουμε λόγω ύπαρξη μεταμεί. Τώρα τη μέσα. Είναι υπαρικό δικό μα θέμα. Υπαρξιακό αλλά είναι θέμα. Μα αποζημιώνει βέβαια. Γιατί δεν με όταν υπάρχουν καλοί συνάδελφοι που ανεβαίνει ο πήχης. Χαίρομαι. Χαίρο. Συνάδελφί είναι όλοι αυτοί. Να του χέρε. Χαίρομαι διπλά. Χαίρεσε και να του χέρεσε. Εδώ πάντα είναι η Ελληνιά, τη Πέμπτη. Πού εδώ, με όλα αυτά που συμβαίνουν, όποιο θέλει να επικοινωνήσει κυρίως επειδή είμαστε και οι εδώ με ηλεκτρονικό τρόπο, δηλαδή στο mail στούριο ή μήνυμα, Κίνημα, πήγα να πω. Λάθο, <laughs> δεν υπάρχει περίπτωση. Τελό θα πάει στην αλήθεια. Ποια δεν... αλήθεια, δεν υπάρχει. Α, Στη... Σε αυτό που δεν ονειρεύεται το Δεν υπάρχει, υπάρχει, βλέπεις τίποτα. Όχι. Και δεν το βλέπω εγώ. Άλλο τι θα ήταν καλό. Δεν υπάρχει, τέλεια. Real κενό, no, το μήνυμα. Αν θέλετε και το κίνημα. Real κενό, no, το μήνυμά σα. Το κίνημά σα. Και... <laughs> <laughs> Αποστολή στο 54%. 100. Η Κατερναούτσα ρυθμίζει τον ήχο. Oh. Και μετά τι διαφημίσει είμαστε εδώ. Δεν είπαν ούτε μια καλή κουβέντα. Είπαν ούτε μια καλή κουβέντα Τώρα που αρχίσαμε να ανακουφίζουμε τον κόσμο εγώ υποφέρω, εγώ τα κρίζω, Δεν υπάρχει τίποτα καλό Σε αυτά που είπαμε που κάνει, που Δεν ακούσαμε όμως Ούτε το ελάχιστο Τελειώσανε. Ναι, έχει τελειώσει. Τι οροσκόπο έχει αυτό ο Σαμαρά, Τι κρίνια είναι αυτή. <laughs> δεν ξέρω. παρθένος είναι. Είναι θέμα οροσκόπου. Ε, τι είναι. Θα σου λέω oh, η κρίνια δεν... δεν είναι στα ζώδια. Τι. Δεν ξέρω, δεν έχει και σημασία εδώ που έχουμε έρθει. Δεν πολιτικά είναι... θα τον κρίνουμε. Ανενεργώ. Πολιτικά ε, θα τον κρίνουμε. Ερωτικά. <laughs> Γι' αυτό. Ο νου σου πήγε εκεί. Ε, πού να πάει, α, γιατί να έχει κρίνει αλλιώ. Πολιτικά να τον κρίνουμε. Είναι εκείνε οι μέρε του μηνά. Μα αρέσει που λέμε να κρίνουμε, απο, τι να τον κρίνουμε πολιτικά. Ποιον να κρίνουμε <laughs> πολιτικά, Είναι <laughs> δυνατόν. Πολιτικά είναι με σαν, την πολιτική τη Μέρκελ. Είναι σαν αυτό που λένε όλοι οι νεοφιλελέδε εδώ και γενικότερα στον πλανήτη και είναι πάρα πολύ ότι η Ρωσία με αυτό που έκανε στην Κρυμαία παραβίασε ε, τη διεθνή νομιμότητα. Κοίτα να δει. Μα δεν υπάρχει τέτοια. <laughs> ότι τώρα Μάλιστα, στο Κόσοβο δεν έχει παραβιαστεί. Και λένε: Δεν πρέπει να χαιρόμαστε που. Γιατί ο ελληνικό λαό κάπω του ήρθε όλο αυτό και λέει: Χωρί να έχει σημασία, καλά κάνανε οι Ρώσοι. Υπάρχει μια διάχυτη τέτοια. Παρόλε τι προσπάθειε Βενιζέλου. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Και εδώ του δουτού. που βγάζει. Και λένε ότι. Ναι, αλλά αυτό μπορεί να σημαίνει κάτι για τη θράκη. Μπρος στο Κόσοβο έγινε δίπλα ακριβώ. Πήραν τώρα το Κόσοβο. Θέλ, Είναι ημιαυτόνομο, ημιανεξάρτητο. Το στέρισαν από τη Σερβία, μικρή φτωχή χώρα. Δεν μίλησε κανεί, ούτε καν η Σέρβη, άλλη δουλειοπρέπεια. Και ε, η Κρυμαία θα αλλάξει το. Καλά, μην μακριά, και εδώ δουλειοπρέπεια. Άμα γίνει στη θράκη, ποιο θα μιλήσει. Πάρτε και γίνει ευχαριστώ, αυτό. το έχω και κορδέλα. Δεν είναι το θέμα, δεν θα γίνει στη θράκη, είναι τελείω διαφορετικά. Σου λέω όμω ότι όταν δεν υπάρχει νομιμότητα και πρώτοι την ε, τσαλαπάτησαν όταν μπαίναν στο Ιράκ χωρί απόφαση του ΟΗΕ. Θυμάμε τότε να παρουσιάζει ο Κόλλιν εκείνο ο υπουργό ο Εξωτερικών τα χημικά τη βάση. Έλεγε εδώ, στον ΟΗΕ, Γιατί θα γινόταν ο πόλεμο. Και έδειχνε κάτι, οι οθόνε και λέει: Εδώ είναι, εδώ σε κάτι περιοχέ του Ιράκ, κάτι. Yeah. Αποθήκε. Και βγαίνει μετά από χρόνια ο Μπλερ, yeah. yeah. μαριονέτα no. τη no. Αγγλία, ναι, no. και με ένα βιβλίο και λέει: Δεν υπήρχε τίποτα από αυτά τα χημικά. Ήταν μια Show. πρόφαση για να. Ναι. Αυτό δεν ήταν παραβίαση νομιμότητα. Ή όταν κάνει τι βελούδινε, γιατί τώρα οι δυτικοί έχουν, το έχουν προχωρήσει, κάνουν τι βελούδινε επαναστάσει. Που είναι στάνταρτ, δηλαδή βγαίνουν κάποιοι σε μια πλατεία, αγανακτισμένοι, ρίχνουν την κυβέρνηση, πάει η κάμερα μετά στο προεδρικό μέγαρο και καταγράφει την πολυτέλεια. Αυτό όλο λέγεται σε του προηγούμενου καθεστώτος και έρχεται το νέο καθεστώς. Όταν κάνει αυτά, η Ρωσία είναι λίγο πίσω. Μπαίνει με τα άρματα μάχης μέσα, με τα τάγκς. Οπότε και και, και παίρνει εμείς... τη γη όπως ξέρει. Παραλίγο και εμείς κάνουμε βελούδινη επανάσταση. Στο παραλίγο. Εμεί. Όχι, δεν είναι σκέτο. Σαν αυτά που έβαζε η Βίκυ, στα μάτια Η του ατενίστα. Τα κρόσια. Τι Τι κάνουν οι ατενίστε. Δεν ξέρω. να ψηφίσουν τώρα. Ποιον άλλον. Πολλέ επιλογέ. Είναι ατενίστα. Όλε επιλογέ. Οι περισσότερε. Δηλαδή, όλε. Από τι δέκα είναι, μια 67 είναι Τι χρώμα να βάψουν τη βαρβάκη. Δεν να Να μην ποδαρίλα και Όχι, για το στο μοναστηράκι, <laughs> στο μοναστηράκι, έστω. Πήγε στο μοναστηράκι, στου πιλιοτόπουλου και ανακάλυψε τι μυρίζει. Α βάψουν του άστεγου κάτι. Δηλαδή κυκλοφορούν ναι. οι ατενίστα έτσι. Δεν μπορεί να βλέπει τον άστεγο δείτε. έτσι, ρακένδυτο, να, να μυρίζει μαλλιαρό και σε ριζέο φαινόμενο. Θα, θα τη σε πρόγραμμα την πρόταση σου. Ναι, δεν να, αποκλείεται. Ή να έχουν κουβέρτε. Γιατί όπω λέει και ο Άρη, είναι θέμα αισθητική. Βέβαια. Ή οι κουβέρτούλε που σκεπάζονται οι άστεγοι στου δρόμου να είναι pop. Να είναι χρώματα αφλού. Ναι. Να, ναι, κάτι, να σε διασκεδάζει, μπορώ να το βλέπει και να μιζεριάσει κι εσύ. Έχει αυτό τη και μιζέρια, την έχουμε και εμείς τη μιζέρια μας Α γυρίσουμε στην κεντρική πολιτική σκηνή, έχει πιο χαβαλέ. Να πάμε. <laughs> Ωραία. Πού πάμε, oh. Λοιπόν, λέγαμε πριν. Γιατί ο παράπονο του Πρωθυπουργού το ακούμε εδώ που δακρυσμένο σχεδόν είπε Σνίφ. ότι δεν του είπαμε ευχαριστώ. Κλάψε, ο ελληνικό λαό. Και δεν θα το πει και στι ευρωεκλογέ και αυτέ θα είναι οι μεγάλε καζούρε. Αυτό νομίζω ότι τα... Δεν έχει ανάγκη ευχαριστώ εκεί. Εκεί θα βγουν πρώτο κόμμα, θα κερδίσουν όπω λέει και ο Άδωνη και το υπογράφει κιόλα. Έτσι λέει λοιπόν. ο λοιπόν, δημοκρατία. Δημοκρατία. Άδωνη. Έχει περπατήσει το δρόμο και σου έχουν πει βγει... ναι Δημοκράτε, θέλουν να ψηφίσουμε Σαμαρά γιατί πάει καλά. Γιατί πάω από το πεζοδρόμιο. Ότι πιάσαμε πρωτογενέ πλεόνασμα είναι αυτό αιτία να ψηφίσουν Σαμαρά ή είσαι Άνθρωπο, έχει δει να λέει αυτό το πράγμα. Αμφισβητεί τον Άδωνη που λέει ότι θα βγουν πρώτο κόμμα. Με σιγουριά. Ο Άδωνη δεν αμφισβητείται παρά μόνο από τον εαυτό του, αν βάλουμε τι δηλώσει του στη σειρά. Όσε έχει κάνει τα τελευταία τρία χρόνια. Πάντω, η 18η Μάρτη προχτέ ήταν μια ιστορική μέρα. Σα λέω λοιπόν κάτι. Σα λέω το, το, το σημαντικό. Όταν φτάσαμε στι 6 Μαου του 2010 και η Ελλάδα ήταν έξω από τι αγορέ και ψηφίστηκε το πρώτο μνημόνιο, η συντριπτική πλειοψηφία του λαού μα εκείνη την ημέρα δεν είχε συνειδητοποιήσει. Το μέγεθο τη ημέρα. Σα λέω λοιπόν μ. ότι η χθεσινή μέρα είναι το τέλος αυτής της περιόδου. Ο ιστορικός του μάλλον θα γράψει 6 Μαΐου του 10 και 18 Μαρτίου του 14. Έτσι κλείνει αυτή η περίοδος Η 18η λοιπόν Μαρτίου είναι ιστορική μέρα. Να το λέμε. Μια, το, το, το κάνει να αργία κάνει. καταρχήν. Ναι. Αν θέλει να το χαιρόμαστε κι εμείς Το 500 και να το δώσει. Την άλλη μέρα έχει φύγει. Ενώ η αργία mm. μένει. Θα Κοιμάσαι δύο ώρε παραπάνω. Πιο σημαντικό από το 500 Γιατί και με ένα 500, σάρικο, 500 αν χρωστάς κανένα 10.000 κάρτε κτλ. Τι είναι το ένα καφέ. Να να μια Ναι. Να την Αθήνα τα στρώματα στο που Ναι. Τι θα Στι γωνίε των ενοχλούν μόνο γιατί αν είναι θέμα αισθητική, τα ράτσε δεν τον ενοχλούν οι κεραίε και οι θερμοσύφωνε. Που τι βλέπει και από τόσε του του πολλέ γιατί Ή είναι από νήσου. Τι άλλε ταράτσε που πηγαίνει σε κάτι πισίνε. Ποιε πισίνε. Δεν θυμάμαι. Σε κάτι πισίνες δεν ήταν. Σε μια ταράτσα που. Το τελείχα. σπίτι του είναι. Πώ τον μπερδεύει, το κοίτα να δει. Έχει πισίνα στο σπίτι. Ναι. Νομίζω, αν θυμάμαι κάτι φωτογραφία. Καλά. Όλες αυτές τις πισίνες που είναι σε ταράτσες, μπανιέρεσες. Αλλά την έχεις για να την έχεις, δεν ευχαριστικά σε εκεί. δύο χεριές και έχει φτάσει απέναντι. Ναι. Αλλά, ναι. Χεργές. Την έχεις για να λες ότι έχω πισίνα, ρε παιδί. Απλωτές χεργές, Και πολύ είναι για να... πώ λέγω, χεριές δεν λέγω. Απλωτέ. Ναι, δεν έχουμε πισίνα, δεν ξέρουμε. Ούτε εγώ, αλλά κάνω παρέα. <laughs> με <τι? laughs> με πισίνε. <laughs> με, με τον Άρη <laughs> <laughs> Ναι. Ωραίε παρέε κάνει. Ευχαριστώ. Όταν έρθει με στα πράγματα, θα σου πω εγώ. Στο Δήμο τη <laughs> Αθήνα. Δήμο της Αθήνας. Δεν σα βλέπω να άρχισε. Α, όχι. Μην το πάρει Δεν ποιος? ξέρω ποιος θα έρθει, αλλά... Νομίζω η εποχή Καμίνη έχει το Δήμο. Ναι Ανοξίτηλα. Για τα καλά. Έτσι ακούω στο Μέγκα. Καλά ακούς το Μέγκα τότε. Το <laughs> Καλά κάνει και Μέγκα. που βγάζει, νομίζω ότι τους δίνει αυτό το παλιό που α εκεί. Ναι, είναι ναι. χειρότερο. Βγήκε στο μετάλα. Yeah. Είναι θέμα. Κάποιοι ρωτάει πριν, εντάξει, τώρα δεν θέλω να κάνω σύνηθισα, αλλά δεν καταλαβαίνω και το ερώτημα. Λέει, ρε παιδιά, είναι δυνατόν ο υπάλληλο του μπόμπολα να πάει κόντρα στο φελικό του. Δεν ξέρω για ποιον λέει, αλλά κάποιο είναι από τα διώδια προφανώ. Κάποιον από τα δώδιο μάλλον. Yeah, δεν πάει κόντρα, αυτή των διοδίων είναι ίσα ίσα ίσα κόντρα ίσα ίσα δεν πάνω τα παιδιά. Γύρω. Δηλαδή ίσα, ίσα, ίσα πάλι. Πολυμένη. Καλά άμα... κάνουν, γιατί που να βρει δουλειά αυτέ η μέρευρα. Όχι, σωστό, σωστό. Ο Άδωνη, ακούσα πριν το σαμαράνα, λέει ότι πείτε μου. Ευχαριστώ, δεν μου είπατε ευχαριστώ. Έχει το δικό του τρόπο να εκφράσει το ίδιο ακριβώ παράπονο. Ο Σαμαρά παρέλαβε την Ελλάδα και δεν ξέραμε την άλλη μέρα το πρωί αν θα είμαστε στο ευρώ ή στην δραχμή. Και μετά από λιγότερο από δύο χρόνια μα βγάζει από το μνημόνιο και μα πάει στι αγορέ. Συγγνώμη, να μην του πούμε μπράβο. Μπράβο! μπράβο. Να, πούμε. να μην του πούμε μπράβο. Να... μπράβο. μπράβο. μπράβο. Δύο φορέ, όχι μία, του το είπαμε τον μπράβο. Και το σωστό είναι αυτό, τα καλά να λέγονται γιατί. Είχε δίκαιο προκθέτω, γιατί δεν εδώ Χατζη χασίνηκολάου τον είχε τηλεφωνική Μα. και λέει τα καλά δεν τα λέτε μόνο τα κακά. Έλατε. Όχι, να πούμε τον μπράβο. Γιατί αυτό... μόνο ας πούμε, τα κακό κείμενα. Αυτό που πρέπει που επισημένουν κάποιοι και όσοι έχουν δημόσιο λόγο εδώ από μέσα ενημέρωση τα στραβά και δεν λένε το καλό αυτό. Α πούμε τι καλό υπάρχει στην υγεία. Αντί να πούμε, Μα. να αλλάξουμε, να πούμε ένα καλό. Τι Ότι καλό έχουμε υπάρχει. υγεία. Αυτό είναι το καλό. Όσοι έχουν κάτι. Γιατί τι, αν δεν έχουμε Θεό. υγεία, αυτό είναι κακό από μόνο του. Γιατί Α. που θα πλέξει αν δεν έχει υγεία. Το είναι θέμα θεού, δεν είναι θέμα ανθρώπων. Είναι και, ο ένας μικρός θεός είναι και ο Άδωνη. Ένα μικρό Θεό είναι και ο Άδωνη. Ναι. Μα, όχι. Τελειώνει κουβέντα εδώ. Το τρέξαμε πολύ γρήγορα. Το είχα φανταστεί αλλιώ. Ε, τι να πω μετά από αυτό. Δεν είναι ο Άδωνη ένα μικρό Θεό. Δεν ξέρω. Τι, τι θες? Το έχουμε βρει, Νίκο μου, μου είναι Την έχουμε Μετάξει. βρει νωρίτερα από σένα. Θα Την πάρω έχουμε... κι εγώ. Θέλω να παίξω μια φράση σε ένα τηλεκύβο. Τη βίκου ει, τι είναι. Ξέρω τη λέξη. Κοίτα να δει. Ο τηλεκύβο στον αντένα δίνει όσα δίνει ο Σαμαρά. 500 ευρώ. 500 ευρώ. Μα και το πλεόνασμα και του τηλεκύβο. Κάπα, <laughs> <laughs> κοιμή και σε μνή κοπέλα, ούτε και... ευχαριστώ, τη νοιάζει να ακούσει τίποτα. Μπράβο, κάθε μέρα τα δίνει και κάθε όταν... μέρα. Όχι μια φορά στα 100 Έτσι. χρόνια γιατί αυτά δεν θα ξαναδοθούν. Γιατί λε, έχει μια λέξη να βρει Ενώ ο Σαμαρά έχει Θυμάμαι... θυσίε να κάνει για να πάρει τον Πεντακουσάρικο. Πέντε <laughs> χρόνια. 5 χρόνια σε πάει Θυμάμαι υπά... όταν υπά... είχε πει ο Σαμαρά εκεί κατά τον Νοέμβρη-Δεκέμβρη ότι θα μοιράσω το 70% του πλεονάσματο. Ήμουνα σε μια συζήτηση και λέγανε: ρε παιδί μου, προφανώ θα το βάλει ή στα επιδόματα ή στο μισθό, θα είναι κάτι διαρκεία. Γιατί όταν μπαίνει μέσα σε αυτά, έχει να παίρνει κάθε μήνα, κάνει ένα προγραμματισμό. Είναι διαφορετικό, είναι κάτι που οριζόντιο. Τελικά το δίνει μια και έξω. Πάρτο. Πάρ το. Φύγε, τελειώσαμε. Μετά. Ο... Σε χρόνια. Όχι, όχι. Στι επόμενε εκλογέ. Και μάλλον είμαστε. θα είναι σύντομε, ή στο τρίμηνο, ή στο εξάμηνο. Πάλι θα ξαναδοθεί κάτι oh. και έτσι θα βγάλουμε το χρόνο. Α κάνει το κομμάτι του. Δεν θα φτάσουν τα πλεονάσματα να τα μοιράζει, αν έχουμε συχνέ εκλογέ. Ποια πλεονάσματα. Αυτά μοιράζει. που δίνει. Ποια πλεονάσματα. Τα χρέη είναι άπειρα. 170 δι. Όχι. 170% του έπινε. είναι. Πώ θα γίνει το, το πλεώνασμα. Ποιο πλεωνάσμα. Είχε όμω τα κάκαλα Μέρκελ... να στυλώσει τα πόδια για δεν την πληρώνω αυτό. Να κακά... δώσω πλεώνασμα στον κόσμο. Αυτά είναι τα κάκαλα. Όχι, ποια είναι. Εκείνη Εκείνη είναι τα κάκαλα. Του πει Μέρκελ, θα σε στηρίξω όσο μπορώ. Αυτό μπορώ να κάνω. Αντώνη. Προχώρησε με αυτό. Και μοιράζει το πεντακόσάρικο τώρα. Εκείνη το θέμα. Το θέμα είναι ότι έρχεται και ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει να το μοιράσουμε καλά. Ενώ μέχρι προχθέ λέγανε δεν υπάρχει. Ναι, ναι. Καλά, Άλλο είναι. αυτό. Δηλαδή, από πού να κρατηθεί. Ποιο είναι πιο μαυρογιαλούρο καταρχήν, να καταλήξουμε. Αυτό που δίνει, καταρχήν. Αυτό αυτός το έχει είναι. δώσει. Αυτό αυτός που, που τάζει. Ενδυνάμει, ενδυνάμει. Εν εν αλλά αυτό που τάζει και δεν υπάρχουν αυτά που τάζει. Ο Μιχελογιάνναγκη. πούμε. <laughs> Ο Μιχελογιάνναγκη είχε βρει. Βρήνης... Πόσα έδωσε προχθέ. 85 δισεκατομμύρια. Μόνο στον ελληνικό. Σε δύο λεπτά. Σε μία εκπομπή μόνο. Μόνο σε μία εκπομπή. Έδωσε 85 δισεκατομμύρια. Ευτυχώς που δεν το βγάζουν συχνά. Του Θα κλε... είχαμε μπει μέσα. Ευτυχώ δεν βγαίνει συχνά ο Μιχελιολογιανάκη. Του κλασικού Πασόκου όμω. <laughs> Αυτό δεν πήγε και αν πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ω Πασόκ είναι κανονικά Πασόκ. Oh. Συνιστώσα μόνο του Πασόκου. Oh. Καλά δεν είναι όμω. Ο, oh. τσουκα... oh. ο Τσουκαλάς. Oh. Τι είναι. Ο Τσουκαλάς, <laughs> Ο, <laughs> <laughs> ο Τσακά. Είναι Αριστε, αριστεροί και άλλοι. Δεν ξέρω που ανήκουν, αλλά μπορεί ένα να πήρε ένα εκατομμύριο, άλλο πήρε η συμφωνία Σε καλή μεριά, όπω και να έχει. Δεν είναι και θέμα όλα αυτά. Ε, είναι. Και αν ήταν πρόεδρο του σωματείου και έκλεισε τράπεζα και δεν άνοιξε μύτη. Τα άγχη που τραβάει να μην τα πληρώνει. Αυτά πληρώνει. Τα κόμπλεξ που έχουμε όλοι και την καχυποψία. Πού θα μα οδηγήσει. Δεν ξέρω κι εγώ. Δεν θα δεν πάει μπροστά κατά η κοινωνία. Και, και αυτό... στο κάτω-κάτω να βοηθήσουν μια αριστερή κυβέρνηση. Να του δούμε πρώτα. Πάλι μετά να Όχι, δεν τι έχουμε δει. Τι υπόμονη είναι αυτή που μηδενίζει ένα τρία χρόνια και θε να δει κάτι, Κάτι καινούριο. Μα τι είναι αυτή η μανία να δει κάτι καινούριο. Όχι, είναι καινούργιο καταρχήν. Λοιπόν, διάβαζα συνέντευξη τη Ρένα Δουρού στο Αγιορίτικο Βήμα. Παλιακουμούνι. Κυρία Δουρού, την έλεγε Λοιπόν, και λέει εκεί. Καλά, όταν μιλάει Δουρού, εξαρτάται γενικώ πολύ γιατί έχει ένα πολύ σοβαρό ύφο και ότι αναλαμβάνει ευθύνε πλανητικέ. Πέφτει όλη η ιστορία στην πλάτη τη. Και αυτό πάντα μου αρέσει στου αριστερού. Τρεμέ γουρέ. Τρεμέ γουρέ, Βασιλικέ. Και τη ρωτάνε τι θα γίνει εκεί με σχέση με την Εκκλησία, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα κτλ. Και λέει, Ρένα, με πλήρη συνέστηση τη βαρύτητα των δύο παραγόντων. και μόνο από αυτό δηλαδή. Τονίζω ότι στο θέμα σχέσεων κράτου-Εκκλησία δεν πρόκειται να προβούμε σε καμία μονομερή ενέργεια. Αυτοί το έχουν πάρει. Το έχουν πάρει και το λένε συνέχεια. Και μα διαβεβαίωσαν ότι δεν θα έχουμε μονομερεί ενέργειε, αλλά με διάλογο. Θα επιδιώξουμε τη συνεννόηση προ όφελο τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Τα χριστιανοπούλα. <laughs> γιατί έχει τεθεί θέμα από το ΣΥΡΙΖΑ ότι θα κάνει κάτι με την εκκλησία. Πρώτον, στα χαρτιά, γιατί και το Πασόκ το 81 έλεγε θα πάρει τη μοναστηριακή περιουσία και τι λίγο αμέσω μετά τα πέντε χρόνια. Όπου και να γεννιέται, κάθε 15 μέρε ο Τσίπρα κάτω από ένα πετραχύλι. Είναι. <laughs> αυτό ακριβώ. <laughs> ότι τι θα γίνει. Δεν ξέρω, το λέει η Δούρου. Τι <laughs> <laughs> λέει δούρου, <laughs> αλλά κάθε 15 γκλείφει ένα χέρι τράγου. <laughs> δηλαδή. Έλεο. Έλεο, τώρα διαχωρίζω τη θέση μου. Για το γλύψιμο. Όχι. Δεν είναι χαρακτηρισμό αυτό. Για ποιον, για τον Τζίπρα. Είναι σωστό γιατί είναι αρχηγό αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν λοιπόν, είναι σωστό. Δεν Αλλά ασπρόσχευε ο ίδιο. Υπερβάλλει και χάνει το δίκιο σου. Το λένε αυτό. Εντάξει, μερικοί είναι τράγοι. Ρε, παιδί μου, δεν είναι. Εντάξει, τώρα Κάποιοι. δεν είναι και το θέμα. Και δεν είναι, η λέξη αυτή δεν αποδίδει πλήρω την ποικιλία που υπάρχει, Άντε, να σου το πω και έτσι. Πιο κάτω. Να πω κι στο... άλλα. Όχι, όχι, <laughs> <laughs> όχι, όχι <laughs> μήν, <laughs> να πω όλη την κάμπα. Λοιπόν, άρα δεν θα προβούμε σε μονομερεί ενέργειε. Ναι. Δηλαδή το μνημόνιο μόνο θα σκίσουν ω μονομερή ενέργεια, θυμάμαι. Ναι. Τίποτα άλλο δεν πρόκειται να Είναι πιο εφετζίδικο να φ, λοιπόν, το κάψουν. Θα δούμε. Επειδή θα βλέπω κάποια... το εφετζίδικο λίγο λειτουργεί, παίζει. Κάποια τελετή θα γίνει. Δεν έχω δει και αυτό το ντοκιματέρ του Τσίπρα, επειδή είμαι σκασμένο. Τώρα τι θα κυκλοφορήσει. Δεν το, το έχω δει. Το έχει δει, Όχι, δεν το έχω δει. Ε, αυτό. Αλλά περιμένουμε να δούμε μια συγκεκριμένη σκηνή, τη λέγαμε και προχθέ εκεί. Που ο Τσίπρα βλέπει το χαστούκι τη Κανέλη από τον Κασιδιάρη. Ο Δημοκύρι το περιέγραφε στη Λάιφο. Δεν ναι. το έχω εγώ, αλλά δεν έχουμε την περιγραφή όπω την είδε, όπω την είχε δηλαδή. Και λέει ότι αφού το είδα αυτό ο Τσίπο, λέει ότι ναι, αλλά και αυτή σηκώθηκε πρώτη. Ε, τότε καλά, αφού έτσι. είπε ψυχασθενή τον Καστιδιάρη, ναι. Λέει αυτό είναι ψυχασθενή, αυτό το βάλουμε και εμεί με μια παραπεί στην τηλεοπτική ελληνοφρένη Λέει ότι και αυτή είναι ψυχασθενής και γελάει. Και το μάλιστα το δημοκίνηση τη Λάιφο το κατακρίνει αυτό με πολύ αντόνο τρόπο. Αν έχει γίνει έτσι, είναι πολύ μεγάλο λάθο. Και σφάλμα. Δεν ξέρω να το δούμε. Στην επίθεση του φασίστα να λε ναι, αλλά και εσύ σηκώθηκε πρώτο. Και μάλιστα το αν είχε σηκωθεί η για να υπερασπιστεί τη Δούρ που είχε φάει το νερό νωρίτερα. Εκτό και αν ο Τσίπρα θεωρεί την Κανέλη κόκκινο φασίστα. <σθιχε> δεν ξέρω, δεν έχει πει τίποτα. Άλλοι δεν ξέρουν. Έχει τάσει αυτό το όριο. Όχι, δεν έχει πει τίποτα τέτοιο, αλλά και μόνο αυτό αν το έχει πει, αν το εμεί περιμένουμε να το δούμε. Κάποια στιγμή θα κυκλοφορήσει ο Αν είναι έτσι όπω το περιγράφει ο Δημοκίδη, αυτό είναι χοντράδα. Και είναι ο Εβραίο που θα κυκλοφορήσει, θα του πιάσουμε Εβραίοιοιοιοιοιοιοιοιοιοιοιοιοιοιοι Στην ίδια συνέντευξη στο, στο... στο αγιορείτικο βήμα mm. Η Ρένα Δούρου λέει ότι Που είπα ε... μείνεις στο αγιορείτικο βήμα Ναι ρε παιδί μου στο είπα κι αυτό το. Δεν όχο... ξέρω, δεν ξέρω πια δεν έχει σημασία ε, Λέει ότι για τις σχέσεις εκκλησίας-κοινωνίας Ότι που το λέει α, ότι στη σημερινή συγκυρία τη οξεία ανθρωπιστική κρίση οι κοινωνικέ δράσει τη Εκκλησία συγκλίνουν με εκείνε του ΣΥΡΙΖΑ. <Κι> η Εκκλησία, ένα συσίτιο το κάνει. Και κάτι φιλανθρωπικά τα έχει. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι κάνει γύρω από αυτά. <Κι> και πώ συγκλίνει. Δηλαδή να πει ότι συγκλίνουν με, ότι χρ, με τη Χρυσή Αυγή που κάνει και η Χρυσή Αυγή συσίτιο. Να το πει. Ο ο ενώ α, ότι προφανώ θέλει να πει εδώ οι ποιητή, η ποιητρία, ότι έχουν το ίδιο ενδιαφέρον για την κοινωνία. Α. Γλύψιμο στην Εκκλησία για ψήφου, αυτό α, είναι. Στα λόγια μου έρχεσαι. Τα... Χωρί στη λέξη. Ναι, αλλά για ψήφου <laughs> και τα είχαμε. Αυτά υποτίθεται δεν θα τα έκανε αυτή αριστερά. Mm, Πιάνε. Πέφτουμε αριστερά. από τα σύννεφα. Mm. Πολύ γρήγορα τα κάνουν και δεν προλαβαίνουμε ούτε να τα παρακολουθήσουμε. Ό,τι έκατσε και διάβασε στην έντεξη Ρένα Δούρου στο γεωρικό. Αγιωρήτικο... Το ψάξα, να μπει στο γεωρικό <laughs> βήμα. Έπεσε απάνω από... του Ρε. Μα υπάρχουν βιβλία και βιβλία. Τα διαβάσα. Τα ξέρω Μου θυμίζουν τα παιδικά μου χρόνια. Δεν διάβασε τα παιδικά σου χρόνια. Όχι, δεν διάβασε. Διάβασε το μικρό πριν κυριό τη αλλαγή. Mm. Θυμάμαι πώ το Πασόκ έκανε τη στροφή. Λοιπόν, πολλά από αυτά μου φέρουν στην πεδική ηλικία και να ξέρει ο άνθρωπο να γυρίζει εκεί, νιώθει χαρούμενο. Αυτό θυμήθηκα με αυτό. Και ένιωσε χαρούμενο, δεν συνέβη δεν μα δούρου. Ναι, γιατί <laughs> και μόνο αυτό θυμήθηκα φτάνει. τα μοναστηριακά και στην ψηφοθήκη. Κωμάτιά να γίνει. <laughs> και μόνο που νιώθει κάποιο άλλο. Ο Γαλλισό ΣΥΡΙΖΑ να αναώνει. Γιατί θυμήθηκα πώ το Πασόκη κάνει τη στροφή του. Ανανεώνει στροφή. τι. Ανανεώνει τι σχέσει που είχαμε με το Πασόκ. Με την παιδική μα ηλικία. Μα είναι το Πασόκ, δεν είναι νέο Δημοκρατή. Δεν Πασόκ. το κρύβουνε πια. Το Νομίζω δεν το κρύβουνε πια. Και αυτό είμαστε ε... το Πασόκ. Ο Βένιζέλο έχει σκυλιά, σου λέει: Εγώ τι είμαι. Είμαι ελιά. Είμαι ελιά εγώ δεν είμαι. Πώ λέει ο Γκάρτσα Πέι, Σαφώ είμαστε η νέα δημοκρατία. Αλλά δεν δεχόμαστε και του Χρυσαυγίτε, του Βασιλικού. Όλοι είναι και ο Είμαστε το Πασόκ, αλλά ελάτε. Ε, δεν θα βάλουμε το άλλο του Αδόνιδο, γιατί έχουμε υπερβεί το χρόνο. Α, θα πάμε πα, να ακούσουμε διαφημίσει. Λέω τι απόψει μου χωρί κόστο. Είμαι συμπαθή. Φιλικό. Τυπάω τον κάθε πολίτη στην πλάτη ακού ω εξωλόγω το πρόβλημα του, συμπάσκο. Να έχει πρόβλημα πάνω το πίσω στο Βενιζέλο. Τουλάχιστον συμπάσει. Ένα που συμπάσει. Ναι, φαίνεται. Και ο Βιεντζένο ή κανένα διεθνεί. τα παίρνει λέει... όλα μέσα του. Ε, ότι δεν μα λένε το να δεν το δεξιότημά για ένα τρίμινο. Και ο Γιώργο του το είχε κάνει αυτό, ίσω το μαζέψουμε μαύριο, για την κοινοβουλευτική ομάδα ότι έκανε τα πάντα αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα mm. και τα χειρότερα. Μην ένα ακόμα αυτό ο γιορτή μου να έχουμε να στηρίξουμε κάτι. Καταρχήν γράφει βιβλίο και μετά να κάνει το κόμμα. Ο γιο το γράφει Ναι. In which uh, Έτσι άκουσα. Uh. Στα ελληνικά. Uh. Δεν έχει, δεν μπορεί να γράψουν. Τα Σαρδάμ γράφονται. Προφανώ. Uh, γιατί αν το διαβάσει χωρί Σαρδάμ δεν έχει νόημα. Αν έχει χιούμορ, να του βάλει και Σαρδάμ στο βιβλίο. Μην το βγάλει ο Λιβάνη, θα κάνουμε μποϊκοτάζ. Εκεί, όχι για τον <laughs> <laughs> <και> το <Γιώργο. laughs> Για τον Γιώργο Παπανδρέου. <laughs> Μήνυμα. Μόλι γύρισα από ραντεβού με μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, για τετράωρη εργασία προσφέρουν 650 <laughs> Δεν ξέρω, λέει να κλάψουν, να γελάσουν, συνεχίστε κτλ. σω κάτι να αλλάξει. 155 ευρώ και την ίδια ώρα πανηγυρίζουν οι άλλοι και θέλουν και ευχαριστώ. Ε, και και αυτό που. Αυτός ή αυτή που στέλνει το μήνυμα δεν είναι και στου άνεργου, αφού θα έχει αυτή τη δουλειά τώρα. Φέβαια. Φεύγει από τα ποσοστά τη ενεργεία. Θεωρείται ότι θα πανηγυρίζει ο Βρούτση. Παρ' αυτά δεν πέφτει η ανεργία, να. Παρά το ότι με αυτέ συνθήκε. Και θα παίρνει 155 αν πάει. Δεν ξέρω, κοπέλα, άντρα είναι. 155... Οπότε τα 155 φεύγοντα από το σούπερ μάρκετ έχουν τελειώσει γιατί μόνο τόσο είναι το σούπερ μάρκετ. Δεν είναι τόσο το σούπερ μάρκετ. Πώς το περισσότερο Α, είναι Αν ζει μόνο σου. Ζεις μόνος... ή είναι στο όριο Είναι στο Και ένα άλλο θα τους δώσει 500 ευρώ Σαμαράς να πάνε να τους ψηφίσουν και πριν φτάσουν στα χωριά τους θα τα έχει μαζέψει ο Μπόμπολα στα διόδια. <laughs> το 500 Γιατί αν μένει καμιά κοζάνη σε κάνα το Ένα πέμπτο θα φύγει στα διόδια. Πάλι στου ίδιου γυρίζουν δηλαδή. Ένα κακοπροαίρετο. Έγραψε έχει. πριν που λέγαμε για τον Μπόμπολα, για ποιον υπάλληλο εννοούμε κτλ. Έγραψε το Χρυσοχοίδη γελίο. Μα επειδή, επειδή είπε ο Χρυσοχοίδη. καλύτερη δήλωση που έχω. Επειδή στήριξε τι εταιρείε ο Χρυσοχοίδη. Όχι, όχι, δεν στήριξε. Είπε χειρότερο. ότι όχι, τα λεφτά, δεν, δεν πάνε στι εταιρείε. Πάνε, λέει, για τα έργα. Ναι. Δηλαδή οι εταιρείε γιατί φαγώνονται να πάρουν του δρόμου. Μέσα μπαίνουν μέσα το ξέρω. Και, και γι' αυτό καθυστερούν καθώς... και τα έργα και τη βάζουν την τσέπη του. Και πόσο να, να βάλει την τσέπη του. Για... Να αυξηθούν δύο φορέ τα δέντρα. Πόσο, πόσο αύξηση μετοχικού κεφαλαίου να κάνει για να βγει. Ε... Τι κάνουν, κα... τι είναι αυτά. Όχι. Φε αυτά. Τι Α. αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Έχουν ανακαλυφθεί πέντε όροι και νομίζω ότι είναι αυτοοικονομία. Μπαρούφε, είναι και αέρα. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Την μία τσέπη στην άλλη. Σημασία έχει ότι λέμε, λέμε, λέμε, αλλά στην τσέπη δεν μένει και τίποτα. Τον Π Τα δί, να δεις, τα αυτός που ανακάλυψε το ΣΔΙΤ. Ήρθε ένα μεγάλο επιστήμονα. <laughs> <σοπιστήμονα, laughs> μεγάλο επιστήμονα τη Λαμογιά. Μα γι' αυτό υπάρχει μια χώρα και ένα λαό. Για να ανακαλύπτονται τέτοια και να ζουν κάποιοι ναι. καλύτερα. Χώρα Χωρίστε. παράθυρο. Είναι χώρα με παράθυρο. Όλα παράθυρα. Ευρώπη, αυτό είναι Ευρώπη. Ναι. Γιατί οι ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι. Όχι. Τα στάζ. Και αυτά τα δέχονται και αριστερέ δυνάμει. Γιατί είναι Ευρώπη. δυνάμει. δέχονται την Ευρώπη. Α Την συγκεκριμένη Ευρώπη. Γιατί να είναι ενωμένοι λαοί δεν είναι κακό. Σε μια ήπειρο ζούμε κοινά σύνορα, μάλλον κοινά ενδιαφέροντα, προβλήματα, αγωνίες, Λογικό είναι. Δεν απέχει και με την, στη σύγχρονη εποχή είναι όλα δίπλα. Και δεν είναι ότι στηρίζουν. Κάθονται και στα ίδια τραπέζια με του Ευρωπαίου ηγέτε που έρχονται εδώ να φάνε και να γλύψουν με του πρόεδρου τη Δημοκρατία. Άλλοι να γλύψουν χέρι. Τι γίνεται. Τι Εργό θα τι βγάλουμε. Πολύ σεξ γίνεται η κατάσταση και αποκτά ενδιαφέρον. Επιτέλου. Με την αριστερά θα δούμε νέα πράγματα. Ναι. ναι, κάτσε να βγει. Το θέμα είναι να βγει. Ελευθεριακά. Ελπίζω. Επιτέλου. Yeah. Αν κρίνω από συνεντεύξει για του παπάδε, δεν νομίζω. Όχι, πολύ ελευθεριακά. Όχι, θα ελευθεριακά. το κρατήσουν λίγο. Ναι. Πολύ συντηρητικοί μα βγαίνουν. Ε, είμαι... Αυτό που περιμένω τώρα το επόμενο, γιατί όλα μου έχουν απαντηθεί, είναι η γραβάτα του Τσίπρα και τα ταγέρια των υπολείπων, των γυναικών που θα πάνε στην Ορκομοσία. Πάλι καλά που είστε γυναικών. Τι κάνουν στου ίδιου αυτού να θέλουν να μοιάζουν όλοι Μέρκελ. Δεν φοράει τα γέρ, παντελώνει, φοράει και σακάκι. Ακόμη και μετά τα γερότερα. Θα δει τα γέρ εδώ, θα φορεθεί τα γέρ, θα δει. Συνεφώ. Θα πάει σύνοφο. Κυριαδούρου, θα παίξει <συνήθυν> τα γερνάκια, κυριαδούρου, <συνήθυν> κυραδιώτη. Όλε. Η Ραχίλ. <συνήθυν> Α, η Ραχίλ δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, ξεχάστηκα. <συνήθυν> θα πάει μαζί όμω. <συνήθυν> τι είναι η Ραχίλ. Είναι υπεράν όλων. Ποιον. Τη Καγκελόπουρντα. Ελλήνων ανεξαρτήτων, η ΣΥΡΙΖΑΕΟΝ αριστερών όλων. Λοιπόν. Στα υπόλοιπα νέα. Θα βάλει τα γέρη ζωή. Να σου πει πώ περισσεύουν 160 ευρώ. Τώρα Α, Στην κοπέλα εδώ ή η που θα πάει με 155. Ναι. Με τα ίδια λεφτά μπορεί να πάρει δύο τετραγωνικά στο ελληνικό. Να τις πούμε γιατί Α πάρει 80... επένδυση, είναι μορυβλαμένη. Επένδυση δύο τετραγωνικά όταν γίνει αυτά που. Ο... ενώ έχει υψηλοναυαγεί όλο αυτό γιατί το τα θέτει κάποια θέματα. Κατάλαβαν να του κράζουμε Ο Σκάι είχε κάνει βίντεο με το πώ θα γίνει το ελληνικό. Λίμνε. Ψηφιακά όλα και το πρόβαλε συνεχώ. επένδυση είναι πάντως Να τα πάρει τα δύο τετραγωνικά. Δύο τετραγωνικά. Να βάλει δύο θερμοσύφωνε πάνω που βγάζουν ρεύμα. Ναι. Αυτά τα, με τι. τα λένε. Φωτοβολταϊκά. Αυτά. <laughs> γιατί να, να, να, να τα πάρει πίσω. Ο Λάτζη, αν το πάρει, θα του πάρει μου 80 ευρώ το τετραγωνικό. Καλά είναι. Γιατί αν πάρει σπίτι εκεί, θε τουλάχιστον χιλιάρικο. Όχι χιλιάρικο το τετραγωνικό. Ναι, πρέπει να Να γυρίσει γεννά Και αν ψάχνει να ξέρει γιατί. Ο Λάτσης βρήκε καλό οικόπεδο. Πάμε να το πάρουμε εκεί πέρα. Ναι, είναι εντάξει. βίλιο, ευάερο. Θα του βυθίσει και το κράτο στο πόδι. Πώ βρήκε το. Σδίτ, Σδίτ, σδίτ, σδίτ. Αλλά θα το εκμεταλλεύεται ο Λάτση. Σδίτ, Σδίτ. Αυτό. Σδίτ, Σδίτ. Θα, θα τραβήξει μια όπερα από πάνω. Να Κάτι μια βιβλιοθήκη. ένα, και ένα κέντρο. πολιτιστικό κέντρο. Άλλα 5 ευρώ, άλλα 5 δεν έχει σημασία. Τα λεφτά είναι το λιγότερο. Είναι ότι μια τεράστια περιουσία όλων μα γίνεται ενό. Το λες και κολοφαρδία. Τουλάτσι. Του Αυτή είναι τυχαία. Ορισμένοι άνθρωποι είναι τυχαίοι. Και όλοι άλλοι είναι τυχαίοι. Ξέρετε, ρόπε λάτσι μια αγωνία τώρα. Γιατί τώρα που θα γκρεμίσουν το Μολ. Ναι. Γιατί ε, αποφάσισε το ΣΤΕΟ ότι. είναι ναι, το ξέρω. αυτό ε, Τώρα που θα γκρεμίσουν το Μολ, εντάξει, τουλάχιστον να πάρει το ελληνικό, να έρθει μια ή άλλη. Ναι, γιατί δεν μπορεί, κλέφτης, θα γίνει. Κλέψεις, δηλαδή, δεν έχει δρόμο να πει ότι παίρνει δρόμο. Έχει δίκιο σε αυτό. Το μόρ θα τον κρεμίσουμε με τους πελάτε μέσα. Έχει πελάτε. Πώ δεν έχει. Α, με του πελάτε. Αξίζει να τους. κάνει. Με, με, με του πελάτε. Παράνομο είναι όλοι οι Παράνομο μας. όλοι οι παρά. Είμαστε όλοι αυθαίρετοι. Όταν μπαίνει σε μια γιάφκα, ρε παιδί μου, πιάνει και τα αποτυπώματα όποιο έχει περάσει πριν πέντε χρόνια. Α τρέξουμε εκεί να γιατί, προλάβουμε να ψωνίσουμε. Εκεί γιατί να μην πάρουν και αυτού που έχουν μπει, δεν να έχει αποτυπώματα. Σωστά. Έχουν ακουμπήσει εκεί. Όχι μόνο. Έχουν και αντάξει. Έχουν και Ναι. Ε, πάντως τρέξτε να προλάβετε. Δεν να λέμε ότι ψώνησα και σε ένα μολ. Είναι ιστορικό. Ακή θα θα υπάρχει μετά. Πώ λέγαν παλιά στο άκρο Νίλιον Κρυστάλλ. Ότι έχω να. Πριν καεί. Έχα, πριν καεί ότι είχα ψωνίσει. Όπω στο, στο, κόστα, <σχει> στο <σχει> κέντρο. <σχει> και αυτό καήκε. Όλα και δεν, δεν έχει Το Και ο Και Ναι, ο Πριν διαφημίσεις από Άδωνη. Δεν ξέρω θα πάει αυτό ο τόπο. Είναι την ελεύθερη αγορά. Έκανε αυτό που θέλει ο Άδωνης. Ελεύθερη αγορά δεν θέλουνε, σχεδόν το σύνολο του ελληνικού λαού. Ελεύθερη αγορά. Άντε βάλε. Μου αρέσει που οι φίλοι του Twitter καταλαβαίνουν ακριβώ τι λέμε εδώ, σχετικά με τον Τζίπρα Τινκανέλη, όλη αυτή την ιστορία. Έχουν καταλάβει ακριβώ τι είπαμε. Είναι πολύ ενθαρρυντικό και αισιόδοξο. Κάποτε φτάνουμε στο τέλο, γιατί υπάρχει και μια συνέντευξη πάνω εκεί στι Βρυξέλλε. Πάλι ο Μπαρόζο. Τι καλά. Θα πει ο, ο Σαμαρά να κλαφτεί και στι Βρυξέλλε. Δεν μου είπαν ευχαριστώ. ευχαριστώ. μου, δεν μου είπαν ούτε do, ένα ευχαριστώ. Do not one thank the elmi. Ναι. ναι, για το λαό τον αχάριστο. Λοιπόν, Εγώ τους έχω κολλήσει, μιλάω στον Τζίπρα και τον Άδων η Αγγλικά. Έλε. Όχι, ένα από του δύο μιλάει καλύτερα. Ποιο? Όποιο θέλει ο καθένα. Διάλεξε και πάρε. Να αφήσουμε και κάτι για το λαό. Θα mm. πολύ. Σα αφήνουμε εδώ γιατί έχει λίγε διαφημίσει και Και ο Κάπα μετά... Μαρούσκα, και να το πούμε μπράβους, Γένδες, ναι, φίλες, που το Θα φάμε... γίνει και ένα μεγάλο τέτοιο. Λοιπόν, ε, έχει Γιάννη Παπαδόπουλα αμέσω μετά με τα νέα από τι Βρυξέλλες